Στήχη 14-33 Η αποδοκιμασία του Ισραήλ και η θεία δικαιοσύνη. 14. Αλλά αν η εκλογή και η προτίμηση εξαρτάται κυρίω από τον Θεόν, ο οποίο καλεί τον άνθρωπο, τι λοιπόν θα είπαμε, Διέπραξε να δικεί αν ο Θεό ει βάρο του Ισάβ, Μη γέννητο να μα περάσει από το νου κάτι τέτοιο. 15. Πάντοτε ούτω ενεργεί ο Θεό, Αποδεικνύει δε τούτο από το ότι και εις άλλο μέρος βεβαιώνει η Αγία Γραφή τον κατεκλογή προορισμών που κάνει ο δίκαιος Θεός. Είπε δηλαδή στον Μωυσίνο Θεός «Θα ελαίσω οποιονδήποτε εγώ ο απροσωπόληπτος και δίκαιος κρίνω άξιον του ελέους μου και θα δείξω του συκτηρμούς μου εις εγώ ευρίσκω άξιον της Ευσπλαχνία μου». 16. Το συμπέρασμα λοιπόν εκ της μαρτυρίας ταύτη είναι ότι και στην περίπτωση του Ιακώβ και του Ισάφ ενήργησε ο Θεός σύμφωνα με αρχήν την οποία εφαρμόζει γενικώ. Κατά την αρχήν δε αυτήν το έλεος του Θεού δεν εξαρτάται τελείως και αποκλειστικός από τον θέλοντα ουδέ από τον επιδιώκοντα το έλεος του το άνθρωπον αλλά από τον ελεούντα Θεόν. 17. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από άλλο της γραφής παράδειγμα διότι λέγει η Γραφή στον Φαραώ ότι ακριβώς δι' αυτό επέτρεψα να ανυψωθεί στο βασιλικό αξίωμα για να δείξω διά σου μου και να διαφημιστεί το όνομά μου εις όλη την γη. 18. Συνάγεται λοιπόν και από το νέο αυτό της Αγίας Γραφής παράδειγμα ότι ελεεί ο Θεός εκείνον που θέλει, αλλά και όποιον θέλει τον εγκαταλείπει και σκληρίνεται». Προϋποτίθεται όμως ότι πάντοτε η θέλησης και η προτίμησης αυτή του Θεού στηρίζεται επί της προγνώσεως και της δικαιοσύνης Του. 19. Ίστερον λοιπόν από αυτά θα μου προβάλλει την ένσταση: Αφού όποιον ο Θεός θέλει τον εγκαταλείπει και σκληρίνεται, γιατί πλέον αποδοκιμάζει και κατακρίνει τους σκληρυνωμένους ή στο θέλημά του οποίος αντεστάθει ποτέ. 20. Βεβαίω κανεί ποτέ δεν αντεστάθη στο θέλημά του. Αλλά ποιο είσαι εσύ, Ω ανόητε άνθρωπε, ο οποίο αντιλέγησαι στον Θεών Μήπω μπορεί το πύλιννο αναγκείον να ήπει σε εκείνον που το έπλασε, Δια τι με έκανε δι' αυτήν ή δι' την άλλην χρήση. 21. Ή δεν έχει ο αγιοπλάστης εξουσίαν επί του πυλού να κατασκευάσει από το αυτό ζυμωμένων υλικών άλλο με αναγκείον δια χρήσιν Άλλο δε διαχρήση πρόστιχων Έτσι και ο Θεός Χωρίς να εκμιδενίζει το αυτεξούσιο και την ελευθερία του ανθρώπου Έχει τάξει τον καθένα δια κάποιων σκοπών εξυπηρετικών του σχεδίου του 22. Εάν λοιπόν θέλουν ο Θεός να δείξει την οργήν του και να καταστήσει γνωστόν Τι δύναται να κάνει Ηνέχθη με πολύ μακροθυμίαν αγία και σκεύη Άξια να επισύρουν την οργήν του τα οποία μόνα τους εκατάρτισαν τον εαυτόν τους για την απώλεια. Τι μπορεί να είπεις σύ που τολμάς να αντιλέγει τον Θεών, 23. Και τι πάλι μπορεί να είπεις αν ο Θεός συνέχθη με πολλήν αγαθότητα σκεύει άξια του Ελέου Του για να καταστήσει γνωστόν των πλούτων των ενδόξων και λαμπρών ιδιωτήτων Του στα τα σκεύη αυτά, δηλαδή στου ανθρώπους τους αξίους του Ελέου Του τους οποίου εκ προτέρου ετοίμασε για να τους δοξάσει. 24. Και οι άνθρωποι αυτοί είμαι θαημείς, τους οποίους αδιακρήτως καταγωγής σε εκάλεσαν όχι μόνον από τους Ιουδαίους αλλά και από τους εθνικούς. 25. Σύμφωνα με εκείνο που είπεν ο Θεός για του προφήτου Οσιέ. Θα ονομάσω λαόν μου τους εθνικούς, οι οποίοι τώρα δεν είναι λαός μου, και θα ονομάσω αγαπημένη την εκκλησία των ιδωλολατρών, η οποία τώρα δεν είναι αγαπημένη μου. 26. Και θα συμβίωστε εις των τόπων και την χώρα των ειδωλολατρών όπου ελέγχθεις αυτούς. Δεν είστε λαό μου σείς, εκεί θα ονομαστούν παιδιά του ζώντος του Θεού. 27. Αλλά και ο Ισαΐας φωνάζει διόν των Ισραηλιτικών λαών. Εάν είναι ο αριθμό των απαγόνων του Ισραήλ αναρύθμητος σαν την άμμο της θαλάσσης, δεν θα σωθούν όλοι αυτοί, αλλά μόνο το υπόλοιπο των καλοπροαιρέτων που εξελέγει από το πλήθος αυτό». 28. Διότι ο Θεός, απόφαση την οποίαν προπολού εφοβέρισεν ότι θα λάβει, εκτελεί σύντομα με δικαιοσύνην, διότι θα πραγματοποιήσει ο Κύριος επί της γης απόφασιν που σύντομα θα εκτελεστεί. 29. Και καθώς ο Αυτός Προφήτης Ισαίας έχει προείπει «Εάν ο Κύριος, ο Παντοκράτορ, δεν διέσωζε τους καλοπροαιρέτους και δεν μα άφηνε αγαθούς απογόνους», θα είχαμεν γίνει σαν τα Σόδομα και θα είχαμεν εξομοιωθεί προς τα γόμορα. Τριάντα. Τι λοιπόν θα είπωμεν. Ποιον είναι το συμπέρασμα των λεχθέντων. Όχι. Δεν έχασε τη δυναμή της η επαγγελία του Θεού. Ούτε διεψεύστη. Αλλά λαοί ειδωλολατρικοί οι οποίοι δεν επεδίωκαν να δικαιωθούν. Κατέκτησαν την δικαίωση. Δικαίωση δε η οποία προέρχεται εκπίστεως. Και έτσι επαλήθευσε και πραγματοποιήθη η επαγγελία του Θεού. 31. Ενώ οι Ισραηλίτες, οι οποίοι κατήχων τον νόμων και επεδίωκαν τη δικαίωση για του νόμου, δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν τρόπων που να οδηγεί στην δικαίωση. 32. Γιατί? Διότι επαιδείωξαν τη δικαίωση όχι δια της πίστεως, αλλά δια των έργων του νόμου, σαν να δυνατόν να την επιτύχουν για τη του μοσαϊκού νόμου. Και έτσι, εξαιτίας της απιστίας των Ιστον Χριστών, εσκόνταψαν εις τον από τας προφητείας της γραφής λίθων, ο οποίο προκαλεί σκόνταμα από την απιστίαν. 33. Και γίνεται αυτό σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφεί στο βιβλίο του Ισαΐου. Ιδού εγώ, Θεός, θα θέσω εις την των Ιησούν Χριστών σαν άλλων λήθων, τίμιων και στερεών, στον οποίον θα σκοντάπτουν πολλοί και σαν άλλη πέτραν ένεκα της οποία θα πίπτουν κάτω όσοι θα απιστούν. Καθένας όμως ο οποίος πιστεύει σε αυτόν δεν θα εντροπιαστεί.